Είναι αυτοί που φωνάζουν. Πασώκι είναι δημοκρατία. Πασόκι, είναι πάλι, πάλι. Δεν προλάβανε καινούριο. Όχι ακόμα, Α. αφού χθε. Και προχθέει ότι θα είναι πάλι πασόκει. Παιτε μου, χθε, αλλά είναι τέτοια είδηση που σε τραβάει στον δρόμο. Όταν όμω στην Κέρκηρα, στα καντούνια και θα φωνάζουν γυρέκου, γυρέκου. Αριθμικά. Εδώ ακούσαμε του Πασούκου. Μπορεί και τώρα να φωνάζουν οι πασόκι γυρέκου και να ψηφίσουν καιρέο ενώ είναι στην νέα δημοκρατία. Ή Πασόκι να γίνουν δημοσίευμα. Και καλά ότι έκανε τη μετάβαση από τα οποία. Στο καρίστηκε Βενιζέλο. Όχι. Τόσο καιρό τι κάνανε. Ε, εννοείται. Μα δεν σοκαρίστηκε. Η επιστολή είναι χαβαλέ. Επειδή τον έβγαλα από μεσάζοντα. Ναι, και καλά πώ το είπε, δεν είναι αισθητικά σωστό. Α, είμαστε τώρα μαζί σα. Θα αισθητικά. Μιλήσε ο Βενιζέλο για αισθητική. Βενιζελ, στο Σαμάρα. στο Σαμάρα. Στο Σαμάρα. Τόσο καιρό ότι ήταν όλα ωραία που κάνατε. Ο αντιαισθητικός ο ίδιο. Ναι. Μιλάει για αισθητική. Ε, θα ακούσουμε τι διαφορέ όμω. Ποιε διαφορέ έχει διαφορές. Που έχει Νέα Δημοκρατία με το Πασόκα από την Βουλευτήνα τη Νέα Δημοκρατία υποψήφια. Άτζελά και έκου. Σαφώ και υπάρχουν ιδεολογικέ διαφορέ μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του πασόκ. Αυτά δεν χρειάζεται λόγω αυτή τη στιγμή. Σαφώ και υπάρχουν. Ορίστε, δεν δεν χρειάζεται να τα λέγετε, δεν τα ξέρει κιόλα. Αλλά σαφώ υπάρχουν. Δεν είχα και κανέναν. Παλιέ δηλώσει είναι αυτέ, να το πούμε τώρα ότι είναι παλιά όλα αυτά, έτσι. Ναι. Αλλά όμω υπάρχουν σαφώ. Γι' αυτό επέλεξε τότε, επειδή υπήρχαν διαφορέ, τα βάλε κάτω και σου λέει θα πάω από εκεί. Την είχε εγωιτεύσει τότε. Επειδή είξε ότι υπήρχαν διαφο διαφορέ μόνο. Ναι. Όχι Οπότε, ότι πια ήταν, δε, αλλά ότι ήταν. Όριστε, απεδείκτη ότι δεν υπήρχαν διαφορέ. Γιατί δεν πήγε στον Γιώργο τώρα. Την είχε εγωιτεύσει αυτό. Αυτό είναι Την εγωίθευε και πολύ Ναι, το, ε, το βγάζει αυτό ο Σόμαλα. Ε, με το, το, που βγάζει, θα το, το δεις, λες, παρατάω το Γιώργο, έρχομαι μέσα. σένα. η Γκερέκο, η Μίκα, η επέστρεψε. τραβάει τα κομμένα, δεν τα Ο, οικονόμου, ο οικονόμου, οικονόμου, καλά τα και αλλά και τον οικονόμου. The δεν ξέρει τι λέει ο καθένα. είχε πάει και Δημαρ. Καλά, θυμάμαι. Ποιο ξέρει, γύρω λόγο. Είναι περιοπής. καμιά που έχουν πάει σε 5-6 Δεν γίνεται αν τα όλα. π Είναι Πού σήμερα είναι. σε Δεν, κόμη, δεν ξέρω, ξέρω, δεν ξέρω. Και αν είναι σήμερα, δεν είναι αύριο. Ναι. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. Πολύ σύνθετο και πολύπλοκο. Αλλά εγώ δεν θα έβριζα στέσου. Τι έβρισα. Μπίστη. Α, είπαμε σημεριάτικα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Να συνεχίσουμε Πρόκειες. με Άντζελα. Όταν η, η Άντζελα θα πει ναι, θα είναι η ώρα που είναι έτοιμη. Και θα το πει το ναι. Γι' αυτό έχει γεννηθεί η Άντζελα. Η Άντζελα έχει γεννηθεί για να αναμειχθεί με την πολιτική. μου, σπουλιά. Εγώ σαν κι εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά Και τώρα η βουλευτής της του Πασό, Άντζελα Κερέκου Αδέρφια μου, μ, μ, μ, αλήτες κουλιά Ωρακοι πάθαμε! Η Νίκη είναι κοντά, την αισθανόμαστε όλοι Το Πασό της νέας εποχής Ο λαό και ο ηγέτη μα Γιώργο Παπανδρέου θα προχωρήσουν μαζί στη Νέα Ελλάδα. Είδε. Δεν το είπε καλά ο Άρχοντα. Πιο απ' όλα. Δεν το είπε καλά. Ότι γι' αυτό έχει γεννηθεί η Άτζελα για να πει σε όλα ναι. Όπω έχει, έχει πει σε όλα ναι, όλα ναι. και τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι το έκανε για την οικογένεια. Η Άτζελα. Ναι, γιατί χρωστά και εκείνο παλιό λεφτά. είχε μπει στη ρύθμιση το πολύ το δώσεο και φτάναν οι εκατοδόσει. <laughs> των χιλίων έπρεπε να πει κάτι εκατομμύρια θα ήταν η κάθε δόση τραγουδάει στον παράγοντα, δεν ξέρω βγήκαν τα ναι, λεφτά ναι, ναι. αυτά τι, τι γίνει τόσο χρόνια αντί επιλυκιωμένος άνθρωπος κοίτα τι κάνει για να, την οικογένεια αντί να το εκτιμήσει τίποτα, ο τίποτα. κόσμος δεν λέτε έχει, τα, τα δικά σα. θα μείνουμε λίγο στην κερέκου γιατί με, όποτε βρούμε βράχο πολιτικής συνέπειας έχουμε μια μανία εμείς τον προάγουμε, τον Προβάλλουμε γιατί πρέπει να παίρνει και παραδείγματα ο κόσμο. Τι θα Κυρίως πει. Κυρίω από αυτού. Ναι, ναι. Τι θα πει συνεπή και μάλιστα δεν είναι ένα συνεπή που είναι σπίτι, είναι ένα συνεπή που τον επιλέγει ο κόσμο. Οι κερκυραίοι εδώ είναι προκειμένου. Οπότε είναι καλό να ξέρουν και οι κερκυραίοι τι ακριβώ ψηφίζουν και επιλέγουν. Οι Έλληνε πολίτε αποφάσισαν για το μέλλον των το δικό του, το μέλλον των παιδιών του, για το μέλλον τη χώρα. Και η απόφασή του είναι σαφή και καθαρή. Κυβέρνηση Πασόκ. Με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Γνωρίζετε και τα χειροκροτήματα να, από τώρα. κάτω. Όλοι αυτοί γέμιζαν τα θέατρα τότε τη κερκίρα. Φαντάζομαι και τώρα θα κάνουν κάτι και αντίστοιχο. Και τώρα οι, οι αγωνιστέ της Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Θα ξαναπάνε. Ξέρεις πόσοι θέλουν, είχαν αποθυμμένο να την ψηφίσουν από πριν. Αυτό που στερούν από τον λαό τη Κέρκυρα των Δένδια. Πολύ μετσατή. Τον φέρνουν όμω εμά. Τον φέρνουν σε εμά. Την δει τα Αθήνα. Αλλά η Κάποτε είχαν Νίκο είχαν... Γεωργιάδη. Εκεί τον Νίκο ναι, ναι, τον ναι, το το θυμάσαι, ναι, ναι, ναι. Μόνο το το τον θυμάσαι τον ο Γεωργιάδη Δεν έχω ξεχάσει τον Γεωργιάδη. Όντως, δεν ξεχνιέτε. Ένα ωραίος βουλευτής από την Ένα ωραίο βουλευτή. Η κόμισα της Κέρκης. Ναι ναι. ναι, ναι. Όχι, ήταν ήταν, ήταν, ωραίος, ήταν, ήταν ωραίος. είχε βγάλει και CD, αν θυμάσαι ο χρόνια. Τι έχουμε και Το που εγώ εγώ να ξέρεις. Δεν υπάρχει κακό ο Ούτε ούτε Ά. τίποτα Οι Γεωργιάδες είναι όλοι ευλογημένοι Και απαραίτητοι Είναι απαραίτητοι Όπως είπε και ο σημερινός Ο νέος πρωθυπουργός ο Γιώργος Πανδρέου <κλου> Το Πασόκ Είναι κυβέρνηση για όλους τους πολίτες Και όχι μόνο για τους ψηφοφόρους του Ο Γιώργος Πανδρέου Τη στιγμή αυτή είναι πρωθυπουργός Όλων των Ελλήνων Και όχι μόνο με Είναι και ο πολύ φρέσκο πολιτικό λόγο. Ναι ναι και έχει να πει Δηλαδή δεν πέρα από την αλλαγή Από τον ακόμα στο άλλο όντω είναι και δεν έχει ξύλινο λόγο Δεν χρησιμοποιεί ξύλινο λόγο Και έχει και επιχειρήματα δευτέρου και τρίτου επίπεδο Δεν είναι βλακείες τώρα Πασκαλά. Έχει να πει πράγματα Η Γκερέκου είχε γίνει υπουργός, την είχε κάνει ο Γιώργο. Όταν η ελευθεροτυπία τότε έβγαλε το θέμα με τον Τόλιβο Σκόπουλο Μάιο του 10 ήταν Τι μάζεψ Ε, όχι παρατήθηκε, παρατήθηκε Για λόγους ευθυξίας mm. Αμέσως μετά την επόμενη μέρα Ξεχάστηκε Όχι Το, θέμα. το θυμόμασταν όλοι Και πήρε τηλέφωνο να κάνεις φάρσα στο, στο γραφείο της Γκερέκου Πολιτικό γραφείο της Γκερέκου Καλημέρα Μίτσος μπεζεστένη λέγομαι Είμαι ψηφοφόρο του Πασόκ Μάλιστα. Πήρα να εκφράσω τη συμπαράσταση στην κυρία Γκερέκου Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Τι να πω, κουράγιο. Χίλια κουράγια. Εμεί συνεχίζουμε να στηρίζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι τη φάγαμε τα συμφέροντα. Τι να σα πω κι αυτό. Είναι, Είναι άδικο. Για δώστε μου λίγο τα στοιχεία σα. Είναι άδικο. Μήτσο, μπε Μη? Μήτσο. Ναι. Μπε Από πού παίρνετε? Από Αθήνα παίρνω. Αλλά έρχομαι τακτικά στην Του είχε και εκείνη την προηγούμενη την ασήμαντη την Παπαδημητρίου που του φάγε τα λεφτά και την πληρώνει τώρα η Άντζελα Γκερέκου. Τι να σας πω. Δεν είναι άδικο. Έκοψε την καριέρα του κοριτσιού τα φτερά τη Εφτά μήνες η τι πρόλαβε να κάνει. Ούτη σεζόν δεν πρόλαβε να μπει. Τι να πω. Τι να πω. Τι θα λέμε για το έργο Γκερέκου. Είχε τόσα να δώσει. Εμεί ελπίζαμε σε αυτήν στο όραμά Ναι. Δεν κάτω άδικο. Θα και, και θα τώρα μείνει τώρα. Μου λέτε, εντάξει. Ε, πώς, βέβαια. Η, θα μείνει τώρα η κυβέρνηση ορφανή. Τι, τι είναι η κυβέρνηση αυτή, Με το Γερουλάνο θα κάνει τουρισμό τώρα. Ο γερουλάνο με το δρούτσα, τον πεταλλοτή θα πάμε μπροστά. Θέλετε λίγο να μου δώσετε και ένα τηλεφωνό σα αν θέλετε εσεί για να το μεταφράσει μέσα. Να σα δώσω. Κυρία. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ φίλο ψηφοφόρο με έχει δει και πολλέ φορέ στην Κέκυρα αν πείτε ο Μίτσος ο μπεζεστένη ξέρει. Ναι. 697. Ναι. Ναι. 350. 3.50 Μίτσος Μπεζεστένς <σίλει> από Αθήνα παίρνω Εντάξει κύριε Μπεζεστέν Και στο κάτω κάτω και σιγά τη φωνή που είχε κιόλα Που την έφαγε με τα χρέη του Τι να πω Σιγά τη φωνή που είχε με αυτό το, το έντρινο <σίλει> Σκουπίδι Σκουπίδι με στο δρόμο μου Είναι αυτό φωνή ούτε τα λάρας έτσι Άδικο Λοιπόν εγώ θα τα μεταφέρω όλα αυτά στην κυρία Γκερέκου Σαν τις γαρδένιες τον ανθό ναι. Τι είναι αυτά Και έλεγες Είναι σοβαρά πράγματα αυτά Τον κάναμε και εθνικό τραγουδιστή Ο Τόλης φταίει τα μεταφέρον μείνετε ήσυχο. Να είστε καλά Χάρηκα που με ακούσατε Εδώ τελείωσε η φάρσα Αυτοκολιτάκι μου Να το θυμάσαι Όλο η πια Δεν εκτιμάς την τέχνη Εδώ τραγουδάνε μαζί Ο Τόλης και η Άντζελα Α, Για να ακούσουμε τον τόλι. Και νύχτα, πρωί και βράδυ, με φώς με σκοτάδι. Μπουκομένος είναι; Δεν ξέρω. Είναι παλιά ηχογράφηση. Εδώ τραγουδάει η βουλευτή υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί σου, Άτζελα. Μαζί, όντω. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε σε, τα SMS γράφοντα Real και ενώ αποστολή στο 54%. Ρίγορα, γρήγορα, γρήγορα, έρχεται το καλό. Α, το refresh. Εντάξει. Και mail στο στούντιο παπάκυριαλfm.gr. Κατέρινα βουτσά, άστο λίγο το τραγούδι και πάμε σε διαφημίσει. <χτυπάκι> για πάντα Εστάνε, η σοσιαλίστρια. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά σου από μια βουλευτά τη Νέα Δημοκρατία, τι θα έλεγε. Καταρχήν ναι, στάνομε. Η διαφορά πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένη, μέσα από τη ματία που βλέπει κανεί καταρχήν τον κόσμο. Οι ψοσιαλίστρια, οι ψηλιστέ mm. βλέπουν τον κόσμο με μια προδευτική ματιά. Έτσι πω και εγώ τον έβλεπα πάντα από τα θυμάμαι τον εαυτό μου. Φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι συντηρητικοί μέσα στο, στο κόμμα το δικό μα, έστω και το προδευτικό. Όπω και μπορεί να υπάρχουν στην ΑΕ Δημοκρατία, κάποιε εξαιρέσει. Όμω, αν γενικαυμένο είναι. Συγκεκριμένη διαφορά. Αυτό. Αισθάνεται σοσιαλίστρια. Αυτό το βοηθοβλέμα κοιτάει, είναι αυτή η ματιά η προοδευτική που κοιτάει. Συγγνώμη για τα μάτια τη Άντζελα, μιλά έτσι. Το βλέπω είναι καλά. Ωραία, Για τα μάτια είναι καλά. Αλλά τα μάτια είναι μόνα του. Μαζί με το βλέμμα, το λέω. Παρέα. Παρέα. Όλα να τα πούμε για την Άντζελα, αλλά αυτό δεν το έχει πει κανεί. Όχι, συγγνώμη. Πόσο καλά. Μα παιδί μου το σύνολο, τι κοιτά, μόνο μια μακαρονάδα, σε μια μακαρονάδα λυγίζει μπροστά με κοιμά. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι πολύ. Λέει ένα εδώ: το Πασό καταδικάζει την αρπαγή τη Άντζελα και αρχίζει να μποϊκοτάζει στο Κουμ Κουάτ και στο Βούτυρο Κερκύρα. Έτσι. Έτσι, γιατί είναι σκληρή η ολία αυτή. Και στον Ποτρίνη. <laughs> Κανεί στον Ποτρίνη. Γιατί ήταν το πρώτο που ξεκίνησε. Ήταν το πρώτο στην Κέρκυρα. Αυτά ενώ συμβαίνουν εδώ σε αυτή τη χώρα, την πολύ ωραία ακόμη και στην προεκλογική περίοδο. Στη Γαλλία έχουμε άλλα. Και στον mm. πλανήτη, μάλλον δεν είναι θέμα Γαλλία. Είναι θέμα πλανήτη. Ευτυχώ εμεί, βέβαια. Ευτυχώ που. Κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε <laughs> και θέλουν τώρα να τα. Βάλατε το φράχτη. Βάλαμε πρακτυ. το φράχτη. Ευτυχώ εμεί έχουμε το φράχτη και δεν κινδυνεύουμε από τέτοια. Ναι, ναι, Γι' αυτό οι σατυρικέ εκπομπέ εδώ πέρα. Δεν είχαν φράχτη. Δεν είχαν φράχτη οι Γάλλοι. Να. Το είπαν αυτό που λες, το έχουν πει όλα τα στελέχη. <laughs> <laughs> Αυτή τη βλακίδα. <laughs> Πρώτο ο Σαμαρά. <laughs> <Πρώτος ο Σαμαράς. laughs> Σπέκουλα μετά ο Άδωνη. Τα μουρούτι μετά. Που λένε ευτυχώ Όποιον νεκρό. Ο Σαμαράς λοιπόν, Ανέλημα. μίλησε χθε στη Χαλκίδα. Είναι ο πρωθυπουργό μια από τι χώρε τη Ευρώπη που δέχτηκε η Ευρώπη αυτό το πλήγμα στο κέντρο, στο Παρίσι, γιατί είναι πλήγμα στο δυτικό πολιτισμό, είναι πλήγμα στην. Είναι... Πολλά μπορεί να πει. Και ξέρουμε όλοι ότι κατέβηκαν τρει με όπλο, μπήκανε μέσα, γάζουσαν. Έφυγαν. Ναι. Ναι, έφυγαν. Ο πρωθυπουργό όμω τη Ευρωπαϊκή χώρα, πώ το παρουσίασε στην Χαλκίδα. Σήμερα στο Παρίσι είχαμε. Μα και λέω από βομβιστική, από βομβιστική... Από βομβιστική... επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Και εδώ κάποιοι προκαλούν, προσκαλούν να πω Προσκαλούν και άλλους λαθρομετανάστες. Και μοιράζουν από τώρα εις Τι βομβιστική, που ζει, δεν είδε λίγο τηλεόραση. Δεν τά, κατάλαβε, δεν του Ό,τι του πάνε γρήγορα από τα Twitter και αυτά την νόμιμη του. Βέβαια είναι, το θέμα είναι οι ηθαγένειε και όλα τα υπόλοιπα. Αν να γίνει δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει κάποιο αλλιώ. Σταματάει η λογική εκεί. Δεν, δεν αντέχει ούτε σε επιχείρημα, ούτε αντεπιχείρημα τίποτα. Απολύτως. Η Ευρώπη των λαών, κατά τα Η Ευρώπη ε, των, ε, λαών. Εντάξε, ευρωτός ευρωτός ευρωτός ευρωτός των λαών. Ναι, είναι... Αυτό θα πυροδοτήσει και άλλε καταστάσει. Τώρα ήδη, αν δείτε φωτογραφίε από το Παρίσι, στο Μουσείο του Λίβρου, ο στρατό είναι μπροστά. Έχει γίνει λογικό γιατί φοβάσαι, γίνονται όλα αυτά και δεν ξέρω αν η Ευρώπη γιατί προς τα εκεί πάει γίνει προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά χτίζοντα τύχη και γίνοντας φρούριο το ξέρω, δεν καταφέρνει και κάτι ιδιαίτερο και εμείς είμαστε τυχεροί που έχουμε ήδη τα τύχη τα, ε, τους φράχτες, τους και άτυχος ο Σαμαράς είμαι σίγουρος βρίζει την κίνια του και αυτά που δεν έτυχε αυτό εδώ Που μια χαρά ναι. βολεύει ένα κλίμα τρόμου και φωτρίνε σε καλά χέρια. Και εκεί, Α, που, έγινε και εκεί που έγινε πάλι βολεύει. Πάλι βολεύει, αλλά το... ευτυχώ είναι κοντά. Το αξιοποιούν. Το προσέξτε. Ξέρουμε... Θα ήθελε πολύ να γίνει εδώ. Ποιο είναι το κομβικό σύμβολο τη προεκλογική περίοδου. Ο Γιώργο. Όχι, μα, σε αντικείμενο. Ο Γιώργο. Γιώργος. Γιώργος, τα ATM. Να το πάω εκεί, εκεί που έπρεπε. Τα ATM, διότι όλοι δεν λένε ότι όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι άδεια τα ATM. Μπορεί να διάσουν και από πριν. Στα ATM πάμε, κάνουμε δουλειέ. Πώ τα λέμε αυτά. A, πες το να το ένα σπέλι A-T-M Λάθος κάνεις Το τι θα σημάνει χρεοκοπία και έξοδος από το ευρώ Δεν το είδε η χώρα Και δεν θα το δει Πρώτα Θεός. Το τι θα σήμαινε κλιστά a Κλιστά m Κλειστά Και τράπεζες χωρί ρευτότητα Ούτε για τα Δεν το είδε Και δεν θα το δει ATM κοινωνία. Από εκεί προκύπτει. Έχει στο νου του πάντα το άτιμο κοινωνία και του βγαίνει το ATM Δεν είναι από τα εξωγήινα αυτά τα ατίμο. Μπορεί. Πάντω κάτι έχει στο νου του είναι όταν δεν μπορεί βασικά πράγματα να τα πει όπω τα λέμε όλοι. Γιατί πάνω στα ATM χτίζεται προεκλογική καμπάνια. Και επιχειρηματολογία, αυτή είναι η επιχειρηματολογία τη Νουδού. Εντάξει, ο Γιώργο δεν έκανε τα κομβικά Σαρδάμ. Σαρδάμ, όχι να αλλάζει το νόημα. Σαρδάμ είναι ξένο. να το κάνει βομβιστική και το ATM να το κάνει ATM. Είναι θέματα όλα αυτά Ότι μπορεί ο καθένα. Δείχνουν κάτι, δεν ήταν έτσι ο Σαμαράς, ήταν άρτιος Ε, όταν η κολοπηλά Τώρα και ο Πανικός έχει κυριεύσει Ότι ήταν άρτιος το περνάμε έτσι, ότι ίσχυε αυτό Ήταν άρτιος, όχι είχε κάτι προβλήματα Του είχαν πέσει Οι τρίχες Όχι, Αλλά τι φόρτισε Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ Θέλω να ξέρετε ότι γεμίσατε τις μπαταρίες μου Μπαταρίε. αυτό έχει oh. τρίχες αμέσως. Την μπαταρία πάνε... έχει, η ε, Ναι, <σχε> έτσι όπως την... <σχε> Ακριβώς όπως την ε, ε, είπες. Ε, γίνεται χαμός με το Twitter εδώ το ελληνικό, καλά που έχουμε και εκλογές να... Τι, να Ξεσκάμε δουλήτερα. λίγο, είναι ένας μη... δηλαδή αυτό μέχρι στιγμής οι πρώτες 5-6 μέρες είναι... Έξενέρω την προεκλογική περίοδο τώρα, μικρή και όλα όλα το... Στα μισά είμαστε σχεδόν. Στα μισά είμαστε, αλλά... ναι, Δεν. Εθερά... ακόμα Ναι, ακόμα εξελίσσεται πολύ ωραία. Στα... Στα κανάλια. Ε, θα βγουν την τελευταία εβδομάδα με την τελευταία εβδομάδα πρώτη. Ε, όντως, Δεν μ' αυτή η στρατηγική, θα κανονίζει αυτά. Αυτοί. Ναι. Ναι έλεγε κοιτάτε κάτω εντάξει Πόσο μειώσε την ψαλίδα η νέα δεν δημοκρατία τη μίωσε, Δεν την ah, πολύ δεν μίωσε. Μίωσε. Ε, Πριν από την πρόθεση ψήφου Είχε αυτό που το κάνουν πάντα Ερώτηση προς τον ελληνικό λαό ε, Να παραμείνουμε στο ευρώ πάση θυσία mm. Αυτή είναι η ερώτηση Και απάντησε ένα 75% ναι Καταρχήν Ωραία. Αυτοί που απάντησαν Εγώ αμφισβητώ όλα αυτά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και μόνο που ξεκινάει έτσι μια ερώτηση. Ναι. Πάντω σου κάποιο και σε ρωτάει, σε παίρνει τηλέφωνο. Πάση θυσία. Δεν έχει την περιέργεια να μάθει ποια είναι η θυσία, ώστε να απαντήσει ναι ή όχι. Ε, δεν Τι ξέρει ποια είναι η θυσία. Ξέρει, κοπέλα, θυσία. Όχι, ξέρει το ερώτημα. Ο κύριο που ρωτήθηκε, Ο η κυρία που ρωτήθηκε. Πώ απαντάει κάποιο. Αυτό το οποίο ρωτήσει. Δηλαδή αυτό το 75% αν είναι τόσο που απάντησε πάση θυσία στο ευρώ. Αν αύριο είναι η εκτέλεση όλων αυτών. Mm. Γιατί αυτό είναι, πα η θυσία. Το κρέμα μα ήταν 500 με τον, τον με τον ένα ή τον άλλο Με τον τον άλλο, ναι. Αλλά πώ απαντάς και η εταιρεία που το κάνει, τι θέλει να εξασφαλίσει με αυτή την. Είναι ερώτηση αυτή. Τι θέλει να εξασφαλίσει Γιατί είναι μια φλούη Αφε, ερώτηση. Είναι πολύ... Αν έλεγε να σα κοπεί ο μισθό, αλλά 100 ευρώ και να μείνουμε στο ευρώ. Είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση. Παλαβή επίση, πάλι θε να στήσει κοινικό Όμω είναι μια συγκεκριμένη. Αυτό το πάση θυσία στο ευρώ και τρέχουν το 75% Ναι. Και καλά, αυτοί θέλουν πα θυσία. Το 25 που δεν θέλει. Γιατί να τα τραβάμε όλα αυτά, Μπορεί να το Είναι πλειοψη... ένα υπαρξιακό θέμα. Δημοκρατία αυτό. έχουμε, την πλειοψηφία θα πάμε. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Με την πλειοψηφία μας το προσφέρουν, θα πάμε ναι, ναι, αλλά όταν κάνει συνεχώ το λάθο η πλειοψηφία ναι. και απαντάει ναι, στο πάση θυσία, αυτή η ερώτηση και μόνο αυτό το στοιχείο ακυρώνει και τι εκλογέ. Ωραία, τι θες να καναρίξουμε του φράκτε να, να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ ήμουν η τόπος... Μέρκελ και έβλεπε αυτά α, τα 75 αν είναι αληθινά. Αλλά και μαγειρεμένα να είναι προφανώ η πλειοψηφία είναι. Πάνω από το 50%, πάση θυσία. Ευρώ. Αν ήμουν Μέρκελ, γιατί να χαλαρώσω. Αν ήμουν Τσίπρα, γιατί να διαπραγματευτώ στεναρά. Αν ήμουν Σαμαρά, γιατί να κάνω πίσω. Ναι. Αφού θέλουν, πάση θυσία όλοι. Θα πάω μετά και θα έρθω. Αν ήσουν Ξέρετε... Τσίπρα, πρέπει να το αμφισβητήσει. Θεωρητικό, αν είσαι ο Τι όπλο είναι αυτό στα χέρια του Τσίπρα. Ξέρει, τι όπλο είναι αυτό μετά στα χέρια του Δεν Τσίπρα. Όταν ξέρει ότι ο ελληνικό λαό πάση θυσία, αν στο 75, στο 50. Ή Το άλλο ότι θέλουμε να μείνουμε στο Ευρώ που είναι κανένα χωρίς χωρί τη θυσία, την, πάση. Ε, την πάσα. Αν το έχει αυτό στο νου σου, πα δίνει μια μάχη εικονική, έρχεσαι και λε πρέπει να μείνουμε. Άρα, αφού το θέλετε, όλοι μένουμε. Ξέρετε τι ρόλο που είναι αυτό. Είναι η καλύτερη ερώτηση. Ακυρώνει τα πάντα. Διαδικασίε, εκλογία υπάρχει την ΚΕΡΕΚΟ, τον νόμο. Το χώρο αυτόν υπάρχει. Τι όραμα, όραμα υπάρχει. Το χώρο τι όραμα υπάρχει. Πρώτη φορά αριστερά. Άστρα και όραμα Άστρα υπάρχει. Και δεν όραμα υπάρχει όραμα σκέτο, δεν υπάρχει σε αυτόν χώρο. Πάμε σε διαφημίσει γιατί μετά θα μιλήσουμε για μια ταινία που βγαίνει σήμερα. Ένα ντοκιμαντέρ πολύ ωραίο που βγαίνει σήμερα ο σκηνομοθέτη. Να σου πω για τα Τι έκανε. Ε, πάει και ξερωτήρη, χάσαμε. Τέλο πάντων, έλεγα πάνω. Ποιο την έχασε. Ο, η, η Δημάρ. Α, απανοτά έχουν... τα χτυπήματα. σημαίνει <laughs> Δημάρ... ένα ξερωτήρη, παιδί. Όποιο φεύγει από τη Δημάρ αυτή την εποχή, δεν χάνει η Δημάρ. Α, ε, δεν χάνει το ίδιο, μάλλον χάνει Χαντί. η Δημάρ. Υπάρχει ακόμη κόμμα από το οποίο φεύγουν άνθρωποι. Υπάρχουν υπάρχει Δημάρ που μένουν άνθρωποι. Έχουν πάει και κάτι κολόγοι. Ο Χρυσόγελο. Ναι. ναι γιατί ο άλλο πήγε στον. Τα σπάσανε. Τα σπάσα, Τα... <σ içinde> ο προδότη ο άλλο που λέγανε. Ήταν δύο οικολόγοι και διασπαστήκανε. Ο, προ... ο άλλο είναι ο προδότη ο γιατί Λέγε και η Μακεδονία. Με α Μεγάλη ιστορία. Θέματα, <σπάς> thė θέματα. Όλα αυτά είναι η <σπάς> προεκλογική περίοδο τη Ελλάδα. Τα φλέγοντα <σπάς> θέματα. Πάμε σε διαφημίσει και μετά με τον ντοκιμαντέρ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και κάθε Πέμπτη την κάνουμε ειδικά, ότι οι δύο εδώ. Θυμόσαστε όλοι το εργοστάσιο τη Χαλιβουργία που το 11 νομίζω ήταν. Είχε ξεκινήσει μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και είχε προκαλέσει μια, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύη. Και το συζητούσαμε γενικότερα. Το θυμόμαστε. Και τότε. Και έχει μείνει έτσι ω μια ιστορία. Αυτή λοιπόν την ιστορία αποφάσισαν κάποιοι να την κάνουν ντοκιμαντέρ, ταινία. Μαζεύτηκε μια κολεκτίβα, μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Νό. Non omnis moriar mm. Τι σημαίνει αυτό Τι σημαίνει. Είναι μια λατινική έκφραση και σημαίνει Δεν θα πεθάνω ολόκληρο, κάτι θα μείνει από μένα Αυτό βγαίνει σήμερα στην Αλκιονίδα Στο κινηματογράφο Κάνει πρεμιέρα έτσι στο Αθηναϊκό Κοινό Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή Την σκηνοθέτηδα της ταινίας Την Θεοδοσία Γραμματικού Καλώς με μεσημέρι Γεια σας Για πείτε μας λίγο πώ σας ήρθε η ιδέα Να το φτιάξετε όλο αυτό ε... Διάβαζα ουσιαστικά καθημερινά για τον αγώνα αυτό. Mm -hmm. Και κάποια στιγμή θεώρησα μαζί με τα παιδιά, ουσιαστικά να κατέβουμε κάτω και να αρχίσουμε να καταγράφουμε όσο μπορούμε παραπάνω ειδικό, γιατί δεν ξέραμε πώ θα το κρατήσει αυτή η παιδιά. Mm -hmm. Και κάπω έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά στην αρχή ω μια απλή καταγραφή. Mm -hmm. Η απεργιακή του κινητοποίηση νομίζω κράτησε 9 μήνε. 9 μήνε, ναι. Μια συνεχόμενη συνεχόμενες απεργίας, mm -hmm. ε, με μια πλούσια αλληλεγγύη. Θυμήστε που... μας λίγο, επειδή το έχετε, ποιο ήταν το αίτημα στην αρχή, πώς είχε ξεκινήσει, για να το θυμηθούν και όσοι ακροατές δεν το έχουν στο νου τους τώρα. Ε, ουσιαστικά μπήκε την εργοδοσία 2, ε, σαν δίλημα, ένα, ένα δίλημα, ε, ή θα γινόντουσαν απολύσεις, 180 απολύσεις, ή μείωση των ορών εργασίας και των ημερών. Ναι. Δεν και... Το σωματείο δεν δέχτηκε καμία από τις δύο προτάσεις. Ε, ναι και ξεκίνησαν οι απολύσεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η απεργία. Mm -hmm. Και εσείς ήσασταν εκεί κάθε μέρα, πηγαίνατε η ομάδα. Πηγαίναμε κάθε μέρα με, με κάποιε διακοπές για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Ναι. Και να συνεχίσουμε να πάμε να καταγράφουμε ουσιαστικά την απεργία. Παντάζομαι είναι ένα τεράστιο υλικό αυτό. Ε. Είναι... Τεράστιο όπως το είπε. Και πόσο έχει γίνει τώρα το ντοκιμαντέρ Τι διάρκεια έχει Είναι μια ώρα και 7 λεπτά Και το οποίο δείχνει χρονολογικά τι ακριβώς έχει γίνει ε, Βασίζεται στον ε, χρόνο ε, Και βάζει διάφορες πτυχές του αγώνα ουσιαστικά mm -hmm. ε, Ανάλογα με το χρόνο δείχνει ε, Την αλληλεγγύη, τις απεργοσπάστες Το Βόλο βάζεται... Το άλλο εργοστάσιο ήταν ναι, στο Βόλο Ναι το άλλο εργοστάσιο στο Βόλο που δεν έκανε ουσιαστικά Καμία μέρα απεργία, εκτό από μία. Ναι. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση και αυτό του, του αγώνα. Καταγράφει μεταπτώσει, γιατί φαντάζομαι σε ένα τόσο πολύμινο αγώνα υπάρχουν μεταπτώσει και προσωπικέ και συλλογικέ όλων εκεί των εργαζομένων. Τι καταγράφει, ναι. Καταγράφει ουσιαστικά μετά ότι από κάποιου μήνε ένα κόσμο άρχισε και κουραζόταν. Πιεζόταν. Και νομίζω αυτό είναι και η μεγαλύτερη απειλή σε κάτι τέτοιο. Οι προτάσει που έρχονται και η κούραση. Ήτανε, ήταν, σημαντικό. ήταν σημαντικό. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Και ότι κάναν πίσω ένα κόσμο. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρο των απεργών παρέμεινε εκεί. Ένα μικρό. Mm -hmm. Λίγησε. Και είχαν και την αμέριστη συμπαράσταση σχεδόν ενό μεγάλου μέρους τη εργατική τάξη τη Ελλάδα και παγκόσμια. Δηλαδή, ήταν μια απεργία που έγινε και παγκόσμια γνωστά. Ναι, δηλαδή, είχε πάρει μια έκταση, όντω. Οπότε, αυτό το βλέπει κάποιο σήμερα στην Αλκιονίδα. Τι 8, ώρες? 8 η ώρα στην Αλκιονίδα και στο στούντιο στι Και Είναι για όλη τη βδομάδα? Ναι, ναι, για τι επόμενε τρει βδομάδε θα παίξει. Για τι επόμενε τρει βδομάδε, Αλκιονίδα και στούντιο, είναι 8 η ώρα κάθε μέρα η προβολή. Ναι, ναι. Ωραία. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Να ε, Κουράγιο να έχετε ε, και να κάνετε και άλλε τέτοιε καταγραφέ. Νομίζω έχουν μια αξία. Θα γίνει και κάποια συζήτηση ή μόνο θα είναι η προβολή. Ε, σήμερα θα, δεν θα γίνει κάποια ζήτη Κάποια στιγμή λογικά θα υπάρξει κάποια συνέντευξη τύπου Ναι, Οπότε, ναι Προσπαθούμε να τη βάλουμε να στο πρόγραμμα mm -hmm. Μάλιστα ε, Καλά κουράγια Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για όλα Καλά κουράγια η, σκ, η σκηνοθέτητα του ντοκιμαντέρ Η θεοδοσία γραμματικού Α, Παιδιά που είδαν όλο αυτό Επηρεάστηκαν, πήγαιναν την κάμερα υπάρχουν, υπάρχουν πολλές τέτοιε πρωτοβουλίες Δεν χρειάζεται πια να εί και Πλέον ο καθένα έχει ένα, μια φωτογραφική στο χέρι ναι, ναι, και μπορεί να κινητό, κάνει διάθεση να έχει, αντίληψη να έχει, συνείδηση να έχει, αλληλεγγύη που. Και αισθητική. Όλα αυτά δεν στοιχίζουν και τίποτα εντωμεταξύ. Αυτά τα, τα τέσσερα πέντε που είπαμε. Το να φτιάξει το ντοκιμαντέρ ε, κάτι στοιχίζει, αλλά το, τα μάζεψαν εκ των ενόντων από ό,τι έχω μάθει. Έτσι λοιπόν στην Αλκιονίδα και στο στούντιο μπορείτε να, τους, να δείτε το ντοκιμαντέρ, να θυμηθείτε όσοι θέλετε ή να. Πάρετε, να αντιλήσετε δυνάμει. Αν μπορεί κανεί να αντιλήσει από αυτά δυνάμει. Μια και έτσι μιλάμε για τον αγώνα τη Χαλιβουργία, να ας μείνουμε σε κλίμα αγώνα. Ναι. Η Ράχιλη θα πέσει στην Ανταρσία. Δεν είναι σύγχρονο. <laughs> <laughs> η χτεσινή ημέρα ήταν μια παλαβή μέρα Δηλαδή, κάνει τι δουλειέ σου. και δεν το συζητώ. Κάνει τι δουλειέ σου, μην. ρε παιδί μου, είσαι σε ένα ρυθμό. κυριαρχεί το γεγονό του Παρισιού και μαθαίνει κάπου για στιγμή το απόγευμα η Άτζελα Γκερέκου με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πιο πέρα, ο οικονόμου εντάξει. Όχι σήμερα, νομίζω. Ο Σύριζα δεν θυμάμαι. Ναι. Μετά αμέσω σκάει αυτό ότι δεν τα βρήκε η Ραχίλ μακρύ με το ΣΥΡΙΖΑ που συζητούσαν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να τη βάλει στα γρεβενά. Η ίδια ήθελε στην εκλογική τη περιφέρεια την Κοζάνη, δεν τα βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Και αναρτάει η ίδια ένα μήνυμα στο Facebook, στο Twitter, δεν θυμάμαι, που λέει ότι θα μιλήσω με την Ανταρσία Κοζάνη. Ναι. Κοζάνη όμω. Την τοπική. Και. Παίρνει το διαδίκτυο φωτιά, δεν θέλει και πολύ το διαδίκτυο. Καμμένοι όλοι και αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα ότι η Ραχίλ μακρύ στην Ανταρσία. Αυτό να δούμε. Δεν είναι και αυτό. Και έχουμε ακόμη άλλε. Και λογικό ε... να σου πω κάτι. Λογικό είναι. Άλλες Στα κάγκελα τη πάνω, πάνω ήταν. Ποιο θα πάει, Με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, το περίεργο είναι ότι η ζωή δεν πάει στην Ανταρσία. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> όχι, δεν θα αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Επίση δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και για τα ΓΑΝΑΝΑ. Τι μου λε. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτα. Είναι τα νέα. γιατί μου τα λεφτά συγωνικά. Όλα αυτά έχουν σημασία για τη ζωή μα. Δεν μάλλον. έχουν. Νομίζω, και εγώ ψάχνω, λέω παιδί. Επειδή... Εγώ ψάχνω στα, στα, στα ίντερνετ και σε αυτό που θα πάει εσύ να ξυρωτήριο τώρα που έχει επιβημά. <laughs> Δεν μπορεί να το κεφάλι να μην αξειρωτή κρέμα αυτό. Νομίζω θα κάτι θα. Κάνε κουράγιο. Είμαστε κάποιοι ψηφία μαζί με το ξυρωτή. Εμεί, Δεν είμαι εγώ, είμαι εγώ και επηρεασίου 15. <laughs> Εμεί 15 τη στείλαμε στη Βουλή. Μπράβο. Ή να με με σου, σου κάτσει κανένα χωριό, κανένα μικρό νομότυπο. Με 300 έχει μπει. Με 150 βγαίνει βουλευτή. Δεν θε και πολλά. Ε, κάνε κουράγιο. Να Θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν, έχει πολλά να εθνικά, την πάρει ο Σαμάρα. Γιατί αυτό έχει πολλά εθνικά κεφάλαια. Έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα μα. Έχουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε. Να τα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο. Αντώνη ο Σαμάρα που είναι το μεγαλύτερο εθνικό κεφάλαιο. Αντεθνικό μάλλον. Στη χθεσινή δημοσκόπηση ο Γιώργο δεν μπαίνει στη Βουλή. <ΣΔΟΟΔΟ> έχει 2,6. Δεν γίνεται να είναι μαζί με τον Καρατζάλο. Αυτό δεν είναι μαγείρεμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, Δεν είναι είναι νωρίς. το νωρίς. έχει επεξεργαστεί ο κόσμος Είναι νωρί. Δεν το έχει ο κόσμο. Δεν το έχει πιστέψει ο κόσμος Το άλλο. Ποιο. Το κίνημα Φλωρίδη Διαμαντοπούλου. Φοβάμαι θα διασπαστεί. Θα πάει η μία στο Γιώργο, άλλο στο Πασόκ. Η διαμαντοπούλη στο Γιώργο. Αφού πήγε ο Φλωρίδη στο Πασόκη. Πασυνικό Πασό. κεφάλαιο για αυτήν. Υπουργό, την είχε παιδεία. να τα Όταν κάναμε τα καλά της Φαρέτα. Τα θυμάμαι όλα. Πώ τα θυμάμαι. Ξεκινούνται αυτά. Έχουν περάσει από το Πασό και από τον τόπο. Την ε, θα βάλουμε διαφημίσει για να ηρεμήσουμε. Να σκεφτούμε στου Ναι, θυμά. ναι, τι ναι. θα γίνει. Είμαι εδώ λοιπόν κυρίω για να παλεύω Γι' αυτό για το οποίο μπήκα στην πολιτική αυτή σκηνή. Εκπροσωπώντα το κίνημα του Πασόκου που πιστεύω στα νέα οράματά του πιο πολύ από ποτέ τώρα, στους νέους στόχους του. Εδώ στην Κέρκυρα να δώσουμε τα εργαλεία στον Έλληνα πολίτη. Σε Είμαι εδώ λοιπόν κυρίω για να παλεύω για αυτό για το οποίο μπήκα στην πολιτική αυτή σκηνή, εκπροσωπώντα το κίνημα του Πασό. Ο άλλος μοιράζει εργαλεία, Αυτή τη στιγμή είπε, το Πασόκη. Τα έχει πει όλα. Θα θα έχει πει. όλα. Δεν είναι. Είναι τώρα πολύ θα έχει μια αξία, μια ερώτηση του τύπου προς την Κερέκου. Πώς τότε ήσουν εκεί, τα έκανες όλα αυτά με πάθος, προσπαθούσες να πείσεις και κόσμο ότι αυτό που πίστευες ήταν σωστό και τώρα είσαι στο... Διπλανό και πάλι με το ίδιο πάθο θα πάζα τα κάνει. Ποιο καλεπίγει, Γκερέκου, μπορεί Άχιε να πει κάτι τέτοιο. Κανένα... Τέτοιε ερωτήσει θα είχαν, αλλά κανεί δεν τι θέτει πια και δεν έχει νόημα με όλου αυτού. Η Γκερέκου πήγε. Πού πήγε, στι τοπικέ, εκεί από εδώ από εκεί, την ψήφισαν έτσι. Είναι... Τι εννοεί πω την ψήφισαν έτσι. <laughs> δεν την είδανε. Την έχουν δει στο τμήμα Ιθών, δίπλα από τον Όλοι <laughs> τον το Βοσκόπουλο. Γινε. Έτσι αλλού... μόνο, δεν έκανε καμπάνια περίοδο. Χρειάζεται προεπλέκου. να κάνει κεραίκο, παιδί μου. Γιατί να κατέβεις Λέει εδώ μία κερκηραία. Αντί να ασχολείστε με τον Τζίπρα που πήρε επίσημα μαζί του τον Προδότη Τρεμόπουλο, μα έχετε ζαλίσει με την κερκηραίκο. Την οποία θα ψηφίσω ω κερκηραί. Ευχαριστώ. Εντάξει. <laughs> <laughs> έτσι είναι αυτά ακριβώ. Ο Προδότη Τρεμόπουλο ήταν το θέμα κατά τα άλλα. Ω κερκηραίο, συγγνώμη, ως Τον έκανε κερκηραίκο. Είναι κερκηραίο, αλλά το είχε πιο πέρα και ένα διάστημα. Δεν πειράζει, ξέρω κι Εμεί με την Κέρκυρα άλλος... θα ασχοληθούμε, Μας φαίνεται πιο ιδια... ιδιαίτερο. Λέει, θέμα, θέμα. Θα έχουν πάλι υποψήφιο ο Γεωργιάδης στην Κέρκυρα. Α ελπίσουμε ότι είναι ο Νίκο ο Γεωργιάδης ναι. Αν και φοβάμαι ότι δεν θα βγάλει άλλη έδρα, είναι Να δημοκρατία, μας ενημερώσουν. Να μας ενημερώσουν. Θα βγάλει μόνο την Δεν θα μόνο. βγάλει δε θα δε θα τίποτα. κατέβει ο Νίκο Γεωργιάδης με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια έδρα θα βγει από την Κέρκυρα να είναι ο Νίκο ο Τα μπλου, κάπω έτσι λέγομαι. Γεωργιάδη μπλου λεγόταν το τα θυμάμαι σιγά σιγά, σιγά. Θα, τα βρούμε. θα τα βρούμε. Δεν φέραμε να παίξουμε. Ε, γιατί το θυμόμασταν ότι θα είναι ο Γεωργιάδη, το έχουμε προβλέψει. Λοιπόν, και λέει έτσι. εδώ ε, η Άννα, μια ακροάτρια. Πε. Άπεχτη είσαστε σήμερα με την Κερέκου, μην το χαλάτε όμω και αρχίστε μετά εναντίον τη Χρυσή Αυγή. Γιατί είδατε πόσο δίκιο είχε πρώτη αυτή και μόνο με το ότι συμβαίνει σήμερα στο Παρίσι. Mm. Του θέλετε, φάτε του. Τώρα τι μπέρδε κάνει εδώ η Χρυσή Αυγή της Άννα από ό,τι καταλαβαίνει τα όσα λέει η Χρυσή Αυγή για τους μετανάστες το μεταναστευτικό που δεν το λέμε μόνο η Χρυσή Αυγή το λέει και ο Σαμάρας mm. περίπου τα ίδια αν όχι ακριβώς ίδια μπερδεύει όλη αυτή την συζήτηση που είναι μια παγκόσμια και πανευρωπαϊκή συζήτηση Με τα μέτρα που δεν λαμβάνονται, με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και νομίζει αυτή η ακροάτρια και άλλοι ότι αν βάλει 10 φράχτες δεν θα έχει τέτοια φαινόμενα. ή αν όπως... μαχαιρώσει 10 Πακιστανού, ότι θα τα γλιτώσει αυτά. Δηλαδή, αυτοί οι τρει που πήγανε στο Παρίσι, 100 τύχη να έχει βάλει. Δηλαδή, ήταν Παρισιάνοι, ήταν Γάλλοι μέσα, <laughs> δεν έχει να κάνει. και ξεκίνησαν από κάτω. Ναι, εκεί γεννήθηκαν. Ε, αν φτιάξει τύχη ότι θα γλιτώσει αυτά. Α, α, α, αυτά. Ότι αυτά γίνονται από. Όσους είναι μουσουλμάνοι, όλοι οι μουσουλμάνοι μπορούν να κάνουν εξαλωσύνες τέτοιου τύπου, ε, τόσο απλά και καθαρά τα έχει στο μυαλό της. Και δεν είναι μόνοι βεβαίως. Τα έχουν πάρα πολύ, γι' αυτό και άλλο πήγε προχθές ο Πρωθυπουργό μπροστά στο φράχτη για να τσιμπήσει ακροδεξιέ ψήφου. Ό,τι μπορεί. Και το παίζει ότι εγώ σα έφτιαξα αυτό που, όπω πολύ σωστά λένε σε ακροατή, ο Παπουτσί τον έφτιαξε. Το, ο σοσιαλιστή Παπουτσί, του, του Γιώργου Παπανδρέου, Παπουτσίς, με την κερέκου τότε μαζί. Με τη σημαία του Πολυτεχνείου Ναι, ναι, ναι με τη σημαία του Πολυτεχνείου yeah. έφτιαξε το φράχτη και έτσι δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Δεν και δύο μέρε μετά από το που ήταν δίπλα στον πατέρα του. Ε. Ο Σαμαρά φρα... δεν, το δεν τον απασχολούν αυτά. Δεν τον απασχολούν αυτά. Δεν έχει. να πεθάνουν, ε. Φαντάζομαι γιατί πήγε να βρει, να, βρει το κοριτσάκι, είναι... να βρει το κοριτσάκι, μάλλον. Πήγε ναι. για να το στείλει πίσω από το φράχτη. Ναι, προφανώ. Το πιθανότερο. Αυτά λοιπόν. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχει και τέτοιους, ε, τέτοιο τρόπο σκέψη, γιατί δεν είναι θέμα. Γιατί ω γνωστόν, όπω έχει δείξει και η ιστορία, τα τείχη πάντα σε πρόοδο έχουν οδηγήσει τον τόπο. Του τόπου. Ενώ τη Ευρώπη. Του τόπου γενικότερα. Και ήταν μια εικοσαετία η Δυτική Ευρώπη, τότε που υπήρχε και η Ανατολική, που παρά το ότι υπήρχε ένα τείχο, η Δυτική Ευρώπη όμω ήταν ε, παράδεισος δικαιωμάτων. Σε συναγωνισμό πάντα Α, με, την με την Ανατολική και Ανατολική, για λόγου χύψη. Δηλαδή έφευγαν από εδώ κυνηγημένοι από τη Χούντα. Στη Γαλλία θα βρίσκανε, στη Σουηδία θα βρίσκανε αλληλεγγύη, έγνοια για τον άλλον. Ε, τα έφερε, έπεσε το τείχος το καθοριστικό και από τότε έχουν φτιαχτεί 15.000 τείχοι. Μικρότερα. Μικρότερα, αδιόρατα τα περισσότερα τα οποία είναι πολύ χειρότερα από το εμφάνες τείχος. τείχος. Δεν λέω εγώ εδώ να είχαμε το τείχος. Λέω ότι για τα άλλα 15.000 δεν το βάζουμε σε αντιπαραβολή. Σε καμία... Ζω για τη στιγμή που θα ρίξουμε το δικό μας τείχος πάνω στο 1 ευρώ και μετά από 20 χρόνια θα πουλάμε τα, τα σύρματάκια μικρά μικρά ανοιστικά. Έτσι όπως σας βλέπω και ναι. σε βλέπω για το τείχος πάτε ντουγρού κατευθείαν με 200 χι, χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό μάλλον βλέπω να γίνεται όλα τα άλλα. Μπα, εσύ θα Αλλά θα το ζήσουμε, δεν θα είμαι συμμέτοχος Α, θα είμαι... Βέβαια είστε τους νέους να βγάλουν το, το, το, το, το, το, το λάδι το από Λά το... <με> τη <γ político> φωτιά Ποιοι είναι οι νέοι θα βγάλουν Τα κάστανα, το ξύλα Τα κάστανα και όλα τα υπόλοιπα Η προεκλογική περίοδος συνεχίζεται Αν έχετε απορία Με και... αμύωτο κέφι <χι> με... με αμύωτο κέφι, <χι> έχουμε την Ιακωβηδού Η προεκλογική περίοδο συνεχίζεται. Και άλλη ακουβίδου καλέ. Αυτή που πήγε στα παράθυρα η, με ναι, βάση, τη βάση αλλού και το Ισπανικό Ποια βουλευτή να καλέ. Βουλευτή να έγινε. Πούλε τα καλλιαρτά που έλεγε στα κανάλια, στα, στο Altamix. Αυτά. αυτά σε βγάζουν βουλευτή. Αυτή όμω. Για να είναι. καταλάβω. Η άλλη έπαιζε στι ταινίε. Αυτή δεν Αυτή. ήταν στο Λάο. Τι σημασία έχει. Όχι ρε Και ο Άδωνη ήταν στο Λάο. Και. Γιατί δεν για τον Άδωνη. Και αυτοί ήταν στο Λάο. <laughs> όλοι ήταν στο Λάο και όλοι θα ξαναπάνε. <laughs> Πόσους έχει βγάλει ο Καρατσαφέρη. Α, ναι, εσύ τον πολεμάτε. Ποιο. Το, το, Όλο ο κόσμο τον πολεμάει, ότι έχει κάνει τάχα μουλαμογέ. Ήταν σε ένα πάνελ χθε η Τάνια Ιακοβίδη, με μια υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε, ήρθε η κουβέντα. Η κουβέντα. Όχι, όχι, όχι. όχι ήρθε, κου, πολιτική κουβέντα. Και... Πολιτική κουβέντα. Δεν ξέρω, όποιο έχει κουράγει το ίδιο. Τι αποτέλεσμα βγήκε μετά. Θα σου πω. Τι έχει καλτροπιζαμπή. Θα πω, όχι, όχι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι για τα χιόνια και τις εκλογές που κάνουμε με στα χιόνια αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ εμείς φταίμε, άρα, ακόμα, άρα. εμείς φταίμε ακόμα γιατί έχει χιονιά και κλείσαν τα σχολεία στην... Ε... Στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή, για τα πάντα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τον τόπο. Φταίει τσουκάξε... για το γεγονό ότι σε τέτοιε καιρικέ πάμε σε εκλογέ. Αφήστε με να... πάρα να... πολύ καλά ότι τι συνθήκε δεν Για όνομα έχουν του, του Θεού, θεού. μη το του θεού δεν θα να διακόψουμε. Δηλαδή, ότι πάμε σε εκλογέ Ε, ο σε εκλογέ του λένε πράγματα που είναι Θα πηγαίναμε αργότερα όπω είπε προσευμποντική. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω από κάποια καραμπόλα έχει γίνει βουλευτή. Ναι, δε στόπα. είπα Όταν έφυγε βραμόλο. Δεν θυμάμαι. Όχι δεν θυμάμαι. ο πλήθο έγινε με τον Βαγκρόπουλο. Κάποιο είχε βγει. Έχουμε ένα κατατάξτο. Έχει βγάλει ανακοίνωση ανταρσία Που λέει για τη Ραχήλ Μακρύ, σα διαβάζω λίγο το σχετικό. Ότι είναι πολύ αριστερή για μα. Περίπου, όχι, δεν mm. λέει αυτό. Εντάξει, λέει σε σχέση με τα δημοσιεύματα για εκλογική κάθοδο τη Ραχήλ Μακρύ με την ανταρσία στην περιφέρεια Κοζάνη, η τοπική επιτροπή Κοζάνη διευκρινίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και μετά λέει τα δικά τη. Εμεί δεν είπαμε ότι έχει γίνει. σα ίσα το. Γιατί λέει εδώ μια Κροάτρια, κουλάρετε έχει βγάλει. Ναι, δεν είπαμε. Είπαμε και αυτό να δούμε. Ναι, και βασικά θα το ευχόμασταν. Βασικά θα το ευχόμασταν. Ναι, δεν. αλλά τώρα δεν υπάρχει χώρο που θα στεγάσει τη Ραχίλ. Τη Ραχίλ, <συμίλει> τη μακρύ. Προβλήματα. Σε ανέντακτου αριστερού να πάει. Κάτι, δεν ξέρω. <συμίλει> θα το ρυθμίσουμε. <συμίλει> Εξ ομινοβουλευτικού, τι να σου πω, να κάνει να, να, να συσταρδευτεί με τον του Σκεφτούλη. Δεν ξέρω. Μην τη δει όντω να παίρνει τα εξάρχεια να κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Το δρόμο τη τρομοκρατία. Το δρόμο τη τρομοκρατία. Δεν ξέρω. Να τελειώσει <συμίλει> η προεκλογική περίοδο, να μετρηθούμε, να δούμε τι έχει <συμίλει> μείνει και τι έχει <συμίλει> μείνει απολογική. <συμίλει> <συμίλ Γιατί ναι. Σου λέω, ουσιαστικά χτε ξεκίνησε η προεκλογική περίοδο. Ήταν οι γιορτέ και τα υπόλοιπα. Και η πρώτη, η δεύτερη μέρα και είναι τα. Και δεν έχουν ξεκινήσει οι προεκλογικέ καμπάνιες των κομμάτων. Τα επιχειρήματα, τα διλήμματα, οι εκβιασμοί. Δεν έχουν βγει πρωτοκλασά του. Οι, την... οι εκβιασμοί δεν έχουν ξεκινήσει. Τι δει. Ο Σομάρα έχει ξεκινήσει πέντε μήνες. Εντάξει, δε, δε, δεν πιάνουν αυτά. Δεν είναι, αυτά είναι τα λάθη. Έχει να πει και χειρότερα. Είναι τα απόνερα του 12. Καινούριου εκβιασμού δεν έχει λανσάρει. Ναι. Τα ATM μόνο πήγε να πει, αλλά έτσι όπω δεν κατάλαβε. Η μισή δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Αυτό με του κομμένετε δεν το έχει πει ακόμα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά θα έρθουν. Ότι θα ανοίξει μεγάλη κακό πήρ πάνω στη γη και θα σπάσει και θα έχει το προκαλέσει. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε τίποτα. Πότε θα τα πει. Ε, θα τα πει, προφανώ όσο έρχονται. Λέει εδώ μυαλή. Θα σα εκπλήξει, λέει το ποτάμι τάχθηκε υπέρ τη εξώρηξη στι κουριέ, από τα σύννεφα πέφτο. Δεν, δεν το έχουμε τσεκαρισμένο, το λέει ακρατήσει. Και να ζητή λέει ανάμεσα του εργαζόμενου στα μεταλλείο των υποψήφιοι για τι εκλογέ. Δεν το, το έχουμε, αυτά δεν, είναι δεν το έχουμε κάνει. Δεν Κακοήθειε αποκλείται κιόλα. Και αν το κάνει Απο... το ποτάμι, να σου πω, θα το, κάνει, το κάνει για το καλό. Θα το Η πτέρυγα τη δράση το κάνει. Το ποτάμι δεν τα θέλει αυτά. Θα το κάνει. Τα απορρίπτει με τα βδελικμία. Θα το κάνει για καλό γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρει το ποτάμι. Δεν μπορεί να πει κάτι. Το ποτάμι ξέρει. Αφού λέει θα αλλάξουμε τη χώρα χωρί να την κρεμίσουμε. Ναι. Σκάβοντα. Μα έχει βάλει συντριάξει μια όπου βλέπει πια θεωράκι. Oh. Όποιο άγει, ανοίγει θεωράκι. Ο Σταύρος έχει πρόβλημα το, κάτω να γι... το πάνω να γίνει κάτω, ω γκρέμισμα. Κεφάλια, το... το ίσομα όχι το κτίριο. Το σώμα να σκαφτεί και να μπει μέσα η επένδυση δεν, δεν έχει θέμα που τη λέμε όλη και επένδυση ω κάτι. Θα μπορούσε έτσι. τώρα που το σκέφτομαι να πάει ο. Να πάει στο Παρίσι ο Σταύρο Θοδωράκη στην εφημερίδα, έτσι να, να κάνει ένα γυρίσματάκι <χι> στη Μένο, στην εφημερίδα. Μετά μέσω, την Αθένη με, Μετά την Αθένη Βόη <χι> να πάει και στη. Μη δίνει ιδέε. Λοιπόν, ε, θα κλείσουμε με το Βάλτο να παίζει από κάτω το αυτοκολλητάκι που Αχ, επειδή σα αρέσει. Ευχαριστώ. Ναι, ολόκληρο. Ανώθευτο και όλα τα υπόλοιπα. Τηλεοπτική Ελλοφρέα είναι επειδή ρωτάται θα έχουμε τη Δευτέρα. Από Δευτέρα δηλαδή ξεκινάμε κανονικά. Την Τρίτη χιουλαζόπουλου, άρα δεν έχουμε εμεί. Και μετά κάθε Δευτέρα και Τρίτη κανονικά στον Α. Είχαμε 15 μέρε σαν τα σχολεία. Και εμεί. Ακολουθεί τα σχολεία να... είναι κλειστά, εμείς γιατί είμαστε εδώ σήμερα Όχι, από την τηλεόραση είχαμε 15 μέρες Στο ράδι είμαι. δεν είμαστε μόνο σήμερα, είμαστε όλες τις μέρες Ναι, λάβουμε τα χιόνια προς να κάτσουμε Λοιπόν ε... Ακολουθεί μαγκαζίνο και τα υπόλοιπα Και απολαύστε Θα, θα... θα τα βρούμε, ναι Άνταμάς. Zdjęcia